Στήχη 31 στο 44. Θεραπεία του δαιμονιζομένου της Καπερναούμ, τη πενθεράς του Πέτρου και άλλων. 31. Και κατέβει στην Καπερναούμ, η οποία το τοπόλης της Γαλιλαίας και εν συνεχεία κατά τα Σάββατα εδίδασκε τους κατοίκου τη 32. Και θαύμαζαν πολύ για την διδασκαλία του, διότι ο λόγος του είχε την δύναμη και πιστικότητα της αληθείας, η οποία του απεκαλύπτεται το κατευθείαν από την θεότητά του και δι' αυτό την εδίδασκαν αυθεντικός. 33. «Και στην συναγωγήν ήτο κάποιος άνθρωπος που είχε πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου και φώναξε με μεγάλη φωνήν τριάντα τέσσερα και είπε «Άφησέ με μεγαλη φωνην 34 και ειπε αφησε με ησυχον τι κοινόν υπάρχει μεταξύ ημών και σου ή σου Ναζαρινέ, ήλθες να μας διώξεις από αυτήν την ευχάριστον κατοικίαν μας και να μας αποπέμψεις στην την Άβυσον και με τον τρόπον αυτόν να μα καταστρέψεις, σε γνωρίζω είσαι». Ίσο κατεξοχήν Άγιος, ο Μεσσίας, τον οποίον καθηγίασε και καθιέρωσε εις το έργον αυτού ο Θεός. 35. Και τον επέπληξε ο Ιησούς και είπε, «Κλείσε το στόμα σου και έβγα από τον άνθρωπον αυτόν». Και το δαιμόνιον τον έριψε κάτω εις το μέσον της συναγωγής και βγήκε από αυτόν, χωρίς να τον βλάψει τίποτε. 36. Και κατέλαβε όλου έκπληξη και συνομίλουν μεταξύ του και έλεγον, τι δύναμη έχει και πόσο φοβερός είναι ο λόγος του ανθρώπου αυτού. Διότι με εξουσίαν και δύναμην διατάσσει τα κάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν από τους δαιμονιζομένους. 37. Και διεδίδετο υπέρ η αυτού φήμη εις κάθε μερο των περιχώρων της Γαλιλαίας. 38. Όταν δεν ξεκίνησαν από την συναγωγήν, εμβήκαινε στο σπίτι του σήμωνος. η του σήμωνος υπέφερεν από μεγάλων πυρετών. Και τον παρεκάλεσαν δι' αυτή να τη θεραπεύσει. 39. Και αφού ήλθε και στάθη από επάνω τη, έδωκε διαταγήνη των πυρετών και την αφήκεν. Αμέσω δεκήνυ μη αισθανωμένη πλέον ούτε την παραμικράν εξάντληση, αισυκώθηκε και του επιρέτη. 40. Όταν δε ο ήλιο ευρίσκεται στην δύση του και είχε πλέον περάσει η μέρα του Σαββάτου, όλοι όσοι είχαν αρρώστου που έπασχον από διαφόρου νόσου του έφεραν προ αυτόν. Αυτός δε, αφού έφετανε πάνω εις ένα έκαστον από αυτούς τα σχήρας του, τους θεθεράπευσεν όλους. 41. Έβγαιναν δέκα τα δαιμόνια από πολλούς, τα οποία φώναζαν δυνατά και έλεγαν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και ο Ιησούς τα επέπλητε και δεν τα άφηνε να ομιλούν, διότι εγνώριζαν ότι Αυτός είναι ο Χριστός και μαρτύρουν περί τούτου, είτε για να φαίνονται σύμμαχοι και συνεργάτε του και ύπουλα να ελκύουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, είτε και για να προκαλέσουν παράκερων συναγερμών του λαού υπέρ του Ιησού προς και ζημίαν του έργου του. 42. Όταν δεν έγινε ημέρα, ο Ιησούς ευγήκε και πήγαινε σε έρημον τόπων και τα πλήθη του λαού έψαχναν τον Εύρον και ήλθαν έω εκεί που ήτον και προσεπάθουν με παρακλήσεις να τον κρατήσουν, ώστε να μην αναχωρήσει από την πόλη τον. 43. Αλλά αυτός τους είπεν ότι σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο του πατρός μου, πρέπει και οι άλλες πόλεις να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα, ότι με το λίγονο Θεό Θεός θεμελιώνει και επί της γης την βασιλεία του, διότι δι' αυτό ακριβώς έχω αποσταλεί από τον πατέρα μου, για να κηρύξω όχι μόνον εις κατοίκους της Καπερναούμ, αλλά του ό 44. Και ξεκολούθηνα η κηρύτη στα συναγωγάς της Γαλιλαίας.